ο κύριο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Αλέξης Τσίπρας. Δρόμοισες και σύντροφοι, γερά όλοι μαζί. Σύντροφέ μας, Αλέξη, σε καλούμε να δώσεις το σάλπισμα της νίκης για την Ελλάδα των πολλών, για την Ευρώπη των λαών. Kanał, Gera. Gera, oli mazi. Gera. Gera, oli mazi. Gera συμμετοχή των μελών μας νέων και παλιών 150.000 και πλέον πολιτών που προσήλθαν στις κάλπες για να στείλουν πίσω το λογαριασμό Με 150.000 δεν είναι λογαριασμός είναι μπουρμπουάρ με όλα αυτά που γίνονται, με όλα αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση οι 172.000 που τελικά γιατί είναι άλλοι αυτοί που ψήφισαν κεντρική επιτροπή άλλοι αυτοί που ψήφισαν πρόεδρο Δεν είναι λογαριασμό που στέλνεται πίσω στην κυβέρνηση γερά και λαμβάνει το μήνυμα η κυβέρνηση ώστε να κάνει τα υπόλοιπα. Τέλο πάντων, εμεί τον κάνουμε πρωθυπουργό. Σήμερα το ακούσατε, ξεκινήσαμε με τον πρωθυπουργό τη χώρα, τον Αλέξη Τσίπρα. Αφού αναβαθμίστηκε και τον εξέλεξε ο λαό του ΣΥΡΙΖΑ, είναι για μα και στην καρδιά μα ήτανε. Αλλά είναι πρωθυπουργό. Ό,τι φάμε είμαστε, λένε οι διατροφολόγοι για την ακρίβεια, ό,τι τρώμε είμαστε. Αλλά οι ΣΥΡΙΖΕΗ ότι λένε ότι ό,τι ψηφίσεις είσαι. Δεν ξέρω αν θέλετε να μα πείτε δύο λόγια. Καλησπέρα, ήρθατε, ψηφίσατε. Είστε νέο μέλο. Ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα. Όχι μόνο το παιδί μα. Το παιδί του λαού! <laughs> ε, τι έχετε να πείτε, Για, Γιατί ήρθατε να ψηφίσετε <laughs> σήμερα. Λέω πολύ από την κυβέρνηση, αλλά εγώ το ψηφίζω και το Σύπρα. Το ψήφισα και τι προηγούμενε εκλογέ. Θέλω να βιοψήφω κάπω. Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε με τη σημερινή σα συμμετοχή. Ε, θα ήθελα να δώσω το μήνυμα ότι πρέπει ο κόσμο να καταλάβει πλέον και πρέπει να ξέρει με τι ψηφίζουμε. Γιατί αυτό που ψηφίζουμε είμαστε. Oh, γιατί αυτό που ψηφίζουμε είμαστε. <laughs> Εμεί είμαστε όλοι πασοκ. Oh, Και πρέπει να ξέρουμε τι ψηφίζουμε, γιατί αυτό που ψηφίζουμε είμαστε. Εμεί είμαστε όλοι οι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία. Δύο κυρίες πολύ αγαπημένες γίνονται. Η μία είναι η Πασόκ από την προηγούμενη εβδομάδα που ξεκινάει με ένα, ह, με ένα χαμογελάκι. Η άλλη είναι η κυρία του ΣΥΡΙΖΑ η οποία τελειώνει με χαμόγελο γιατί μόλις έχει πει ότι ό,τι ψηφίζουμε είμαστε και την πιάνουν τα γέλια. Φαντάζομαι καταλαβαίνει τι έχει ψηφίσει. Τι είναι επειδή έχει ψηφίσει αυτό που έχει ψηφίσει. Δεν ξέρω, πάντως έτσι το έβγαλε. Τη ρώτησε ο δημοσιογράφος και το έβγαλε έτσι. Είναι Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από χτες, έτοιμος να κυβερνήσει και θαραλέος βεβαίως. Από καιρό όπω λέει και ο ποιητής. Αλλά παγκόσμιος ηγέτης, μια φορά στα 100 χρόνια ηγέτης, η καταπέλτης όπως έχει πει η Μεγαλοοικονόμου, η Φωτίου και ο Παπαχριστόπουλος είναι. Ο ο νημονίου νημονίου μάλιστα είχε, και το λένε, ο Τσίδρας, το είχε το θάρρος της γνώμης το του ο Τσίπρας είχε το θάρρος της γνώμης του γνώμη. όταν με τον πιστόλι στον κρόταφο ο Σόιμπλε και παρέα του του λένε πας Όταν ο ίδιος Ομπάμα τον πήρε τηλέφωνο και του λέει σήμερα όταν πήρε το δημοψήφισμα χρήστηκες παγκόσμιος αρχηγός. Το του λέει σήμερα όταν πήρε το δημοψήφισμα χρήστηκες παγκόσμιος αρχηγός. Αλλά ξέρει, ξεκινάει ο γοργοτά σου. Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτού που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Σε λένε Αλέξη και είσαι η η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτιση αυτό βγαίνει το αλέξις η και ομόνια καταπέλτης. πάει χιούμενο καταλυσία Πολύ πετυχημένο <laughs> αυτό, πάρα πολύ πετυχημένο. Την <laughs> έχουμε χάσει την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Φαντάζομαι θα πήγε θα ψήφιζε. Είναι μέσα στους 172.000, γιατί ήταν βουλευτήνα. Κάποια στιγμή μάλιστα είχε 151 στη βουλή, είχαν φύγει οι καμένοι και είχε μείνει η Μεγαλοοικονόμου να στηρίζει την κυβέρνηση. Στα πολύ δύσκολα τότε, το 18 νομίζω, η κυρία Φωτίου που είχε πει ότι είναι ηγέτη κάθε 100 χρόνια που γεννιέται και ο κύριο Παπαχρηστόπουλο τον είχε πάρει Ομπάμα και τον είχε χρήσει παγκόσμιο αρχηγό. Αυτά για να καταλάβετε γιατί θέλουμε, είμαστε θεωρούμε τον Αλέξη Τσίπρα Πρωθυπουργό. Το Σάββατο το Πρωί Ελεξη Τσίπρα έδωσε συνέντευξη στο πρωινό στην πρωινή εκπομπή του Αντένα και τον ρώτησαν για να βρει και να πει κάποιο θετικό για την κυβέρνηση και για τον Κυριακό Μητσοτάκη. Πείτε μου ένα θετικό αυτή τη κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση τη Ευθύνη και προσωπικό ένα θετικό του προθυπουργού. Είναι ο Πρωθυπουργό τη υπευθυνότητα και όχι τη δικαιολογία. Ανατρίχιασα. Είτε μου ένα θετικό του Πρωθυπουργού. Ένας ηγέτης πολύ μεγάλου και διαφυσβήτη του κύρους. Ανατρίχιασα. Σύριζα θα λέτε και θα κλέτε. Πολύ σωστά τα λέει και ο Κυριάκο Μητσοτάκης αυτό το τελευταίο και τα προηγούμενα του Αλέξη Τσίπρα. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ηγέτη κύρου, υπευθυνότητα, σοβαρότητα. Τα ίδια λένε και οι νεοδημοκράτες, τα ίδια λέει και ο Αλέξη Τσίπρας Όλοι μαζί λοιπόν συμφωνούμε ότι έχουμε έναν Πρωθυπουργό ε, πολύ σοβαρό και με έγκυρο. Τον, τον τρέχοντα Πρωθυπουργό, αυτό που είναι στο μαξί μου τώρα, γιατί Πρωθυπουργό για μα σήμερα ειδικά είναι και ο Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε πολλού Πρωθυπουργού, όλοι επιτυχημένοι, όλοι αγαπητοί και όλοι άξιοι και αποτελεσματικοί. Στα έργα, όχι στα λόγια. Στα λόγια είναι όλοι. Μια που πήγαμε στον τρέχοντα πρωθυπουργό, να μείνουμε λίγο σε αυτόν. Ρώσικες κούκλες, μπαμπούσκες. Θα λέτε και θα κλαίτε. Yeah. Yeah. Ένα αρχίδι. Θα λέτε και θα κλαίτε. Θα λέτε και θα κλέτε. Πλευρό τους, μανιτάρια, πλευρό τους. Θα λέτε και θα κλέτε. Όπως Θα λέτε και θα κλέτε. Βάλαμε και λίγο Κυριάκο Γιατί όπου να είναι θα σκάσει εδώ, κάνα μήνυμα. Τα βλέπω πάντα στο mail που γράφουν. Σιριζέ, οι φίλοι ακροατέ λένε Ο Κυριακό κυβερνάει και όχι ο Τσίπρας Δεν λε πώ ασχολιόμαστε, εμεί τουλάχιστον, με τον Τσίπρα. Και όλο το σουκού ήταν Τσίπρας, Δεν μπορεί να ξεφύγει. το από το Σάββατο πρωί, εκλογέ, επανεκλογή του. Είναι λογικό. Δηλώσει τελεχών, πανηγυρική ατμόσφαιρα. Δεν γίνεται να μην έχουμε. ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα σήμερα έχουμε και Κυριάκο κομιτσουτάκια όπω ακούσατε με αυτά τα θα λέτε και θα κλαίτε. Η ομάδα Αλήθεια τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα, ιντερνετικό, ε, θα το πω, ένα τμήμα, τμήμα ιντερνετικό που θυμίζει διάφορα ή κάνει έρευνε ή δεν ξέρω εγώ τι και τα φτιάχνει βιντεάκια και τα ανεβάζει στο διαδίκτυο. Εντόπισε ότι ψήφισαν κάποιοι Πακιστανοί για να βγει ο Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το θεώρησε πάρα πολύ κακό η ομάδα αλήθεια. Οκ. Okay. Έβγαλε και έναν άνθρωπο έξω να βρει του Πακιστανού και του ρωτούσε τι ακριβώ θα γίνει. Προφανώ και δεν είναι κακό να ψηφίζουν και μη Έλληνε στι διαδικασίε των κομμάτων. Καλό το λες εφόσον ζουν σε τον τόπο. Δουλεύουν, πληρώνουν εισφορέ ή δεν ξέρω εγώ φόρου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Συμβαίνει πια στι πολιτισμικέ κοινωνίε, τέτοια είμαστε κι Οπότε είναι απολύτω φυσιολογικό. Ε, βγήκε λοιπόν ένα τη ομάδα αλήθεια και βρήκε του Πακιστανού. Εκλογέ ΣΥΡΙΖΑ και ψηφίζει η πακιστανική κοινότητα. Τα παιδιά, δείτε το. Δείτε το. Αυτό το θαρρύνει άλλο δρόμο. Θαρρύνει άλλο δρόμο και λέει και Πακιστάνο είναι μαλάκα. Όλα μαλάκα είναι. Σα πήγανε να ψηφίσετε. Ναι, ναι. Σοβαρά μιλά. Και πληρώσατε κιόλα. Δεν είναι καλά έτσι κάνει. 2 ευρώ. Μόνο φθάρια, μόνο ένα ποιητή, όλα μάλακα Πακιστάνου. Κατάλαβε. Γιατί έτσι κάνει αυτό, Εδώ είναι μοντάζ. Βάλαμε άλλου Πακιστανού. Από μια παλιότερη κατάσταση του εντάξαμε μέσα στην αγωνία του και στη χαρά του ανθρώπου εκεί από την ομάδα Αλήθεια. Τώρα ένα που είναι στην ομάδα Αλήθεια, γιατί λέει πάντα αλήθειε, και αυτό είναι ο Άδωνο Γεωργιάδη. Για τι ασθενέστερες οικογένειε ιδιαίτερα, έχουμε δώσει την έκτακτη επιχορήγηση. Έχουμε βάλει την αύξηση του βασικού μισθού. Έχουμε μειώσει ασφαλιστικές ασφαλιστικέ φορέ. Όλα αυτά είναι μέτρα για να βοηθήσουν την ευάλωτη, την έκτακτη την οικογένεια, εκείνη που δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα. Και στο ρεύμα, οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάλι προτεραιότητα. Οι τελευταίοι άνθρωποι επί της γης, η τελευταία κυβέρνηση επί της γης, ο τελευταίο πρωθυπουργό επί γης, που θα διαφορούσε για του σε αυτή την κρίσιμη φάση τη πολύ μεγάλη ακρίβεια, νομίζω Οι θα λέτε και θα κλαίτε. Ο τελεταίος πρωθυπουργός επί της Γης που θα διαφορήσει για τους ευάλωτους σε αυτή την κρίσιμη φάση της πολύ μεγάλης ακρίβειας του Ναμου Ρίξε μου μία σφαλιάρα δυνατή. Γιατί έρχιε. Γιατί συγκινήθηκα ΜΑΠ. Πολύ σωστά τα λέει ο κύριο Άδωνη Γεωργιάδης. Είναι ο τελευταίο που δεν θα σχολιόταν, δεν θα νοιαζόταν, δεν θα είχε έγνοια πρώτη του το πρωί και τελευταία το βράδυ για του ευάλωτου. Βλέπω υπάρχουν θέματα στην επικαιρότητα. Βλέπω τώρα στο Sky ζωντανή εκπομπή. Η Μαλέσκου, super τίτλο από κάτω, Eurovision 2022. Κατηγορίε για νοθεία στι ψηφοφορίε έξι χωρών. Έχουμε θέμα σοβαρό. Πρώτη φορά σημαίνει αυτό. Ο θεσμό. Τη Eurovision είναι ότι ιερότερο έχει ο σύγχρονο δυτικός πολιτισμό. Δεν γίνεται να ε, έχουμε τέτοια παρατράγουδα. Δεν ξέρω πώ θα αλήθει όλο αυτό, αν θα ακυρωθεί το αποτέλεσμα. Βγήκε η Ουκρανία, χάλια τραγούδια, δεν έχει σημασία, το ψήφισαν για άλλου λόγου. Είναι που δεν υπάρχει πολιτική μέσα στη Eurovision και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Ε, ένα θέμα είναι αυτό που μα έχει απασχολήσει όλο το Σαββατοκύριακο και δικαίω γιατί είναι θέμα. Ενδιαπλασιαστήκαμε πολύ καλά εμεί ω Ελλάδα στην 8η θέση. Δεν πέρασε η Κύπρο. Πάντα συμβαίνει αυτό με τι δύο χώρε. Το, το εθνικό μα ζήτημα. Εμμορραγεί η Κύπρο για άλλη μια φορά μετά από αυτά που όλοι γνωρίζουμε. Προσπαθώ να μπω στο ομούτ των πρωινάδικων που έχουν ένα ύφο λε και συζητάνε τρελό. Έχουν τρελό πένθο όλοι μαζί και του απασχολεί πολύ τι φάτσε που βλέπω τώρα. Αλλά ένα άλλο θέμα που μα απασχόλησε είναι κάτι πάρα πολύ φωτεινό και κάτι πολύ αισιόδοξο γιατί έφυγε από το Survivor ο Γιώργος Κατσαούνης δηλαδή έφυγε, τον έβγαλε το κοινό έξω ε, γιατί έτσι γίνεται η διαδικασία του Survivor να βγαίνουν κάποιοι παίχτες μέχρι να γίνει τελικώς κάποια στιγμή ο Γιώργος Κατσαούνης κατάγεται από τα Φάρσαλα και βεβαίως πήγε, γύρισε στην ιδιαίτερη πατρίδα του και του έγινε υποδοχή, του έγινε υποδοχάρα στα Φάρσαλα. Παρσάλα, παρσάλα, παρσάλα, Έχουμε κερδίσει και αυτό το κατάλαβα χάρη σε εσάς, ολογαγώ σας. Ο ΕΠΑΘΛΟ μου είστε εσεί Είσαι ένα έτοιμο παζούκα, τσακατσούκα, τσακατσούκα. Είσαι ένα έτοιμο παζούκα, τσακατσούκα, τσακατσούκα. Έχουμε κερδίσει ο no mi dano co się dalej όλα τα άλλα είναι περιτά ο λαό μίλησε αυτό λέει ο Κατσαούνης το παρατσούκλι του ήταν τσακατσούκα γι' αυτό έκανε και ρήμα με το μπαζούκα και είναι από τα φαρσαλά Φαρσαλά, το φωνάζαν συνέχεια. Μόνο αυτέ οι εικόνε, γιατί δεν okay, είναι ο Κατσαούνη, ο Κέινε και παίκτη, και από ό,τι μου λέει το κοντρόλ τον απέβαλαν. Δεν βγήκε με ψηφοφορία γιατί έδιρε έναν άλλον μέσα στο συμπέκτη εκεί. Ένα συμπέκτη, τον Αγιο Δομήνικο, Έλληνα, πλακώθηκε με Έλληνα. Τον διώξαν λοιπόν, πήγε στα Φαρσαλά. Έγινε αυτή η υποδοχή από κάτω εκατοντάδε νέα παιδιά που έχουν πρότυπό του τον Κατσαούνη. Αυτέ οι εικόνε όταν έχει γίνει τέτοια υποδοχή και με άλλου παίκτε reality που γυρίζουν στα χωριά του, στι πόλει του. Ε, μόνο αισιοδοξία σε γεμίζουν όταν βλέπεις ότι τα ελληνόπουλα συνοστίζονται, μαζεύονται για να υποδεχτούν έναν ήρωα reality, έναν τηλεοπτικό ήρωα μόνο αισιοδοξία σε γεμίζει αυτό ότι το μέλλον αυτού του τόπου σβήνει Ευτυχώ δηλαδή γιατί αν είναι να συνεχιστεί και να συνεχιστεί έτσι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος μέσα σε όλα αυτά ο Κατσαούνης ο Τσακατσούκας είπε ότι ο λαός μίλησε ο λαός μίλησε και χτες και έβγαλε πρωθυπουργό Τον Αλέξη Τσίπρα, τα προσόντα του είναι γνωστά, αλλά ο κύριο Ραγκούσης μα θύμισε και κάποιο άλλο. Και η συμμετοχή των προοδευτικών πολιτών στην κάλπη εκλογής του Αλέξη Τσίπρα θα είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική όθηση για αυτό που εμεί πιστεύουμε ότι πρέπει να, να γίνει. Αν με επιτρέπετε, αλλαγή. επιβεβαιώνει ότι ο κύριο Τσίπρα είναι ο παλαιότερος πλέον πολιτικό αρχηγό στη χώρα μα. Είναι ο το ο πιο παλιό Τσίπρας, στην ελληνική πολιτική. Ε, κύριε Μηταράκη, να αυτό με τη μεγαλύτερη πούρτσα και θα το δείτε πολύ σύντομα. κύριε Μηταράκη είναι αυτός με τη μεγαλύτερη π*** και θα το δείτε πολύ σύντομα. Δεν κρίνουμε εμείς, δεν κρίνουμε κάτι θυμόμαστε από την ε, διοίγηση, διοίκηση, διοίκηση, διοίκηση της προηγούμενης ε, κυβερνητικής θητείας. Αλλά εδώ ο Ραγκούς, ο Σύντροφος, κάτι παραπάνω θα ξέρει και αποστόμως τον κύριο Μηταράκη, λέγοντάς του, για αυτά ακριβώ τα προσόντα του Αλέξη Τσίπρα Ο Βελόπουλο μετά την πολύ επιτυχημένη και ανατριχιαστική συγκέντρωση και ομιλία στο Περιστέρι, ανέβηκε πάνω στην Έδεσα, στην Μακεδονία, νομίζω που εκεί κατάγεται, και έβγαλε και εκεί λόγο. Προεκλογική περίοδο έχουμε έτσι κι αλλιώ. Έχουν οργώσει όλοι τα χωριά, τι πόλει, τα στάδια, τα γήπεδα, τι ταβέρνε. Εκεί λοιπόν παρομοίωσε τον εαυτό του, ο Βελόπουλο, με τον Μέγα Αλέξανδρο Και όλα τα καλέσματα ξεκίνησαν από εδώ. Όλα από τη Μακεδονία. Όλα από εμά ξεκίνησαν. Όταν αποφάσισε ένας νεαρός σε ηλικία να ενώσει τους Έλληνες, τους πήγε μέχρι τη Μιβεία. Η ελληνική λύση φόρτητα από τη Μακεδονία, θα ενώσει όλους τους Έλληνες και θα κάνουμε την Ελλάδα και τους Έλληνες περίπαρους. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Είμαστε αντι δεν είμαστε Αντιαμερικανοί, δεν είμαστε Αντιρώσοι, δεν είμαστε Αντιαγερμανοί. Είμαστε ηλίθιοι και σε όποιον αρέσει. Τι είμαστε οιλίθιοι! Τι είμαστε οιλίθιοι! Γαλαρία, τι είμαστε οιλίθιοι! Δεν ακούω οιλίθιοι! Κουφαίνει που και που. Αυτό το ηχητικό είναι από προχθές από το περιστέρι Το πρώτο ηχητικό που παρομοίασε και μα θύμισε τον Μεγαλέξανδρο, που ένωσε όλου του Έλληνε. Από την Έδεσα ξεκίνησε και ο Μεγαλέξανδρο. Από την Ένδεσα ξεκινάει και ο Βελόπουλο, οπότε δεν ξέρω αν θα πάμε στην Ινδία με τα πόδια. Αλλά είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα, θέλω να πω. Δηλαδή, έχουμε Κυριάκο Μιτσοτάκη και κυβέρνηση, ό,τι πιο αισιόδοξο, και να μείνει είναι ό,τι καλύτερο. Έχουμε Αλέξη Τσίπρα που είναι πρωθυπουργό έτσι κι αλλιώ, που είναι ό,τι καλύτερο πια αναβαπτισμένο και στην λαϊκή βούληση. Και έχουμε Βελόπουλο που στα βήματα του μεγάλου Αλεξάνδρου οδηγεί τον Ελληνισμό, ενώνει τον Ελληνισμό και τον πάει στην Ινδία ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Πολύ θετικά είναι όλα αυτά, αυτά είναι μόνο θετικά Και είναι λίγα για 16 Μάη που έχεις σήμερα, που γράφεις σήμερα το ημερολόγιο Πες μου καρδιά μου εσύ Πώς να ξεχάσω Τίποτα και κανένας δεν θα ξεχαστεί Το δρόμο της ζωής Τον δρόμο Πώς να περάσω Σας αρέσετε η Αγάπη μου Αγάπη μου Μαλάκα Ήτανε λάθος Ανατρίχασα Γιατί να σ' αγαπώ Με τόσο πάθος Το πάθος μας είναι για την Ελλάδα Στις 16 Μαΐου Teraz. και κύριο ο της Ελλάδας ο Αλέξης Τσίπρας Το τραγούδι αυτό που το ακούμε με διάφορες αφορμές έτσι σήμερα ταιριάζει γιατί σαν σήμερα πέρασε με ένα Μάξι Μαρίνα από μπροστά του Βζίουν που λέει και ο Άδωνης Γεώργη Άδης. Ε, θα συνεχίσουμε λίγο με τον Αλέξη Τσίπρα βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας θα συνεχίσουμε άλλο ένα ηχητικό γιατί ε, συζητάμε την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίστηκε στη Βουλή η συμφωνία επικαιροποιήθηκε με τους Αμερικάνους μάλιστα σήμερα είναι και στην Αμερική ο Κυριάκο Μητσοτάκη θα συναντηθεί με τον Biden, θα μιλήσει στο Κογκρέσο, θα έχουμε πολλά από εκεί. Αρκεί ο Μπρέλε να μην κρατήσει από του φρουρού του Λευκού Οικού γιατί ηλεκτρίζεται. Από εκεί και πέρα, επειδή με του Αμερικανού έχουμε πολύ καλέ σχέσει, άριστε, σχεδόν πολιτεία, δεκαετίε τώρα. Αλλά απλά επί αυτή τη θητεία δεν το κρύβουν και καμαρώνουν που συμβαίνει όλο αυτό. Ε, ο Αλέξη Τσίπρα μα θύμισε ότι η συμφωνία αυτή έχει επεξεργαστεί και από την κυβέρνησή του. θέμα τι κάνουμε εμεί. Το θέμα είναι ποια είναι δική μας στρατηγική, γιατί με, μας λέτε εσείς ναι ε, διαπραγματευτήκατε με τους Αμερικανούς βεβαίως και αναβαθμίσαμε τις σχέσεις. Σα τι πήραμε εκείνη την περίοδο Α, τι πήραμε εκείνη την περίοδο Δολμαδάκια oh, hey. like Δολμαδάκια Dolma Dakia Έτσι λοιπόν, με τα ντόμαδάκια αυτά τα πήραμε και τα δώσαμε κιόλα. Μου στέλνει εδώ μήνυμα να σε ο Άγγελο και λέει, Θύμιο αποτελεί στο ίδιο πρόβλημα με το Βελόπουλο, που πιστεύει ότι είναι ο μέγα Αλέξανδρος Εσύ πιστεύει πω ο Μέγας Αλέξανδρος δεν είναι Έλληνα. Ποιο επικίνδυνο εσύ μάλλον μου λέει: ακούστηκε σήμερα στην εκπομπή, εδώ και περίπου 20 λεπτά είπαμε κάτι για το Μαγαλέξαν, ότι. Δεν είναι Έλληνα ή οτιδήποτε άλλο για το Μέγα Αλέξανδρο πέρα από τον παραλληλισμό που έκανε ο Βελόπουλο. Πώ προκύπτει ότι πιστεύω εγώ πως ο Αλέξανδρος δεν είναι Έλληνα, από πού. Το γράφει αυτό ο Ακροατή, βγάζει και το συμπέρασμά του, μην το χαλάσουμε. Α τον αφήσουμε να είναι ευτυχισμένο, γιατί είναι ωραίο να έχει απόψει που δεν κολλάνε πουθενά, αλλά να πιστεύεις μέσα σου ακράδατο ότι αυτέ είναι και αυτέ πατάνε στην πραγματικότητα. Είναι πηγή ευτυχία. Σε απομονώνει λίγο από τον πλανήτη. Και από τα εγγόσμια, αλλά δεν έχει σημασία. Αν σου δίνει ευτυχία, είναι το ζητούμενο και πρέπει να το κάνει. Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. 80 το τηλέφωνο επικοινωνία. redipapakiparpolitik.gr το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα το παρακολουθούμε εμεί και διαβάζω αυτά που ακούτε. ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site του ομίλου ελληνοφρένια. Εκεί τώρα live μετά μα ακούτε Πρώτο μέρο του λαού κολλάει στι πρώτε διαφημίσει. Είπε ο Κυριάκο την βουλή αυτό που είπατε για το κανάβεραλ. Για το ότι να γίνει. Δεν θυμάμαι το μισή τώρα. Γιατί δεν μα πιστεύετε η Κάρπαθο. Να κάνουμε την Κάρπαθο Αμερικανική βάση. Το αεροδρόμιο.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 ανάπτυξης δυναμική. Έχει πει ότι τελειώνει η πανδημία. Δεν βλέπουμε απλά το φως στην άκρη του τούνελ, βλέπουμε το τέλος του τούνελ. Έχει πει ότι θα ρίξει τις τιμές και ότι θα δώσει επιδόματα και αν θα ανεβάσει μισθούς. Το εισόδημα πολλών οικοκυριών θα αρχίσει να αυξάνεται. Το κανάβερ αλκόλησες. Καλά τώρα που το σκεφτούμε με, με το, το καρνάβαλο που έχουμε για κυβέρνηση. Αυτό είναι πιο σωστό. Είναι το καρνάβα Πού σερε καλέ; Ναι, καρνάβλα, Θέλω τόσο, θέλω και επιλεκτική yeah, αποδοχή; yeah. Όχι, δεν έχω αποδοχή, δεν έχω, γεια. <Τι> Τι είμαστε! Τι είμαστε! Η λύθη! Τι είμαστε! Η λύθη! Δεν ακούω! Η λύθη! Τι είμαστε? Είμαστε τα πουτανάκια σου! Όχι, όχι, είμαστε διασώστε. Έχουμε σώσει μια φορά με του Πέρσε, μετά τι τράπεζε που σώγαμε τι γαλλικέ και τώρα σώνουμε όλο τον πλανήτη. Είμαστε πρωτοπόροι. Δε σώνα, μάνα Άλια. μου, δεν σώνω να τα κάνω όλα. Προσπαθώ, Άλια. δεν σώνα. Για να θυμίσω, ρε παιδί μου, για να θυμίσω ότι είμαστε. Καλά Ευχαριστώ διασώστες. πολύ που θύμισε. Τώρα θύμισε. Για να μην παρεξιθώ από του αμετανόιτεου επαναστάντε κομιστέ, αυτό που είπα προκτέσει ότι να φάνε κατά εκτό από του αμετανόητε επαναστάτε κομιστέ που επιμένουν ακόμα όλοι Τώρα αγύ... πάει, τα φάγαν όποια <σομίως> δεν τα φάνηγόν. <σομίως> <τόσο σομίως> είπαιρικες... Όχι όλοι να φάνε κατά. Πέλε κατά πριν πέντε <σομίως> μέρε <σομίως> τα φάγανε και δεν σου έδω να πει αντού. Ασυμασά κάποιο. Όποιο ήταν να φάει κατό, το φάγει. Το φαγγε. Πιο. Το σκατό. Είχαμε λογοκρασία, μια δημοκρατία, σύνδεζα και γύρω. Α θέλω να μιλήσει ελεύθερα ο λαό. Εκτό που αμετανότε τους κομμουνιστές που πιστεύουν σε κάτι καλύτερο η άλλη να φάνε σκατά γιατί γιατί κερνάει ο Μητσοτάκης. Τέλος. Τέλος. Αυτό ήθελες να πεις. Ε τι λένε να πω να διορθώσετε κάτω από να προεξηγηθούν τα συντρόφια. Μπράβο έβγε. Τρίτορα του μεγάλου δεσέ ο Βελόπουλος. Εντάξει. Ελάμε το να ξεσηκώνει τα πλήθεια ας πούμε. Είμαστε Έλληνες και τίποτα άλλο. Έλληνες δε με κεφαλαία γράμματα, γράμματα. Έτοιμο, είναι για κίνημα να βγάζει μελανοχήτων, εσέξω. Εσεί να τα βλέπετε αυτά, οι εκλογέ έρχονται να το λάβετε υπόψη σα. Εμεί το έχουμε λάβει υπόψη μα. Α, τα ναι, κατά να τις γνώμη μου. Ναι, ρε τόσα χρόνια κουκουέα το λαμβάνουμε υπόψη μα. Όχι, αγάπη μου, όχι, όχι όπως πρέπει, αφού είναι καλό ρήτορα. Έλα, σε παρακαλώ με τι μαλακίε. Α, να πάμε εκεί, λε, ε. ε. Πού να πα, Εκεί, εκεί ε, στη Β' Εθνική σωστά, που λέμε. Σωστά, σωστά. Αν και εδώ είναι η Β' Εθνικιστική, τέλο πάντων. <ΣΣΣ> Πρέπει να ξέρουμε τι ψηφίζουμε, γιατί αυτό που ψηφίζουμε είμαστε <laughs> <laughs> Εμεί είμαστε όλοι πασόκ Έχουμε δώσει στη χώρα, έχουμε μια ιστορία Γιατί αυτό που ψηφίζουμε είμαστε <laughs> Ιστορία, αμαρτία mm. Στέλνει μήνυμα να σε κρατήσει ο Νίκος, μάλλον πρέπει να είναι Συριζέος Και λέει από αριστερά μέχρι δεξιά ο πόνος ατέλειωτο για τη χθεσινή συμμετοχή Πάμε γερά, πάμε δυνατά, σύντροφοι Ε, δεν υπάρχει κάποιος πόνος Δεν ξέρω πως το αντιλαμβάνεσαι Αν σε κάνει και σένα ευτυχισμένο Ναι να θεωρείς ότι σκορπίστηκε χτες Πόνος Αλλά ε, συμμετείχαν 172.000 Στο Πασόκ στην εκλογή συμμετείχαν 270.000 Την πρώτη Κυριακή τον Δεκέμβριο Δεν είναι ενδεικτικά όλα αυτά Δεν βγάζεις ένα συμπέρασμα ότι Όποιος είχε πολλές, Πολλά μέλη πολλέ χιλιάδες συμμετεχόντων Κερδίζει και τις εκλογέ. Είναι λίγο πιο πολύπλοκο όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας Αλλά δεν έχει σημασία Σημασία έχει το πώς θα βλέπεις τα πράγματα Και πόσο ρομαντικό είσαι Να ο δρίτσα, για παράδειγμα Προενυπουργός, θέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Έκανε δηλώσεις την χθεσινή βραδιά Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι σήμερα ήταν μια λαμπρή κυριακάτικη μέρα γεμάτη από πολύ καλές εμπειρίες με μια σπουδαία προσέλευση πολιτών όλων των ηλικιών και είναι ένα πρωτόγνωρο γεγονό πράγματι και τώρα που βγαίνουν τα αποτελέσματα σιγά σιγά και βγήκε το πρώτο η εκλογή του Προέδρου και η συμμετοχή Και το βράδυ με την Πανσέλη. Εδώ στη Κουμουντούρη είναι ένα εξαιρετικό. <συσίλια> κυριακάτικο βράδυ, Η Πανσέλη είναι Εδώ στη Κουμουντούρη είναι, είναι χωρί Αγάπησες τυχαίες Που νέες ελπίδες, νέες δυνατότητες και νέες ευθύμες, εδώ που Α, Αυτά μου αρέσουν στο ΣΥΡΙΖΑ που βγαίνει να κάνει ένα στέλεχο. ιστορικό, να κάνει δηλώσει για την εκλογή του αρχηγού από τη βάση και μπλέκε την πανσέλινο μέσα, ότι όλα είναι ωραία, η μέρα ήταν λαμπρή, η πανσέλινο στο βράδυ, και όλα αυτά μπλέκονται, μπαίνουν στο μίξερ και... Υπόσχονται κάτι πολύ θετικό και αισιόδοξο. Αυτά είναι ώρα. Μόνοι οι Σιριζέ μπορούν να τα κάνουν αυτά. Και κάποιοι Πασόκοι τα μπλέκανε έτσι όλα μαζί και βγάζανε. Βλέπαν τα σημάδια του Θεού, του καιρού, ξέρω εγώ. Ποια άλλα σημάδια. Ο Αλέξη Τσίπρα το Σάββατο πρωί συνέντευξη στον Αντένα μα κάλεσε να πάμε να ψηφίσουμε όλοι. Ε, αυτή η πρωτόγνωρη για μα διαδικασία δεν διεξάγεται σε ένα κενό χρόνου και χώρου, αλλά σε μια ιδιαίτερη η πε, η περίοδο. Δεν θα μπορούσαμε να μη συνδέσουμε την προοπτική ενίσχυσης του κόμματός μας, γιατί είναι μια διαδικασία που καλούμε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν, όχι μόνο τα μέλη μας τα γεγραμμένα. Ο καθένας από όσοι μας ακούνε σήμερα και θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία, πάνω στην κάλπη μπορούν να εγγραφούν στους καταλόγους και να ψηφίσουν. Είπε το Σάββατο το πρωί ότι μπορεί όποιος περνάει ναι, να ψηφίσει, να γραφτεί, να γίνει μέλος, πριν περίπου τρεις-τέσσερις μήνες και εδώ συνέντευξε ο Αλέξης Τσίπρα στην Νίκη Λιμπεράκη στο Μέγκα. Εκλογή από τη βάση ή δεν χρειάζεστε τέτοιου τύπου νομιμοποίηση? Ε, εγώ ε, διαφώνησα ε, με, την, ε, με, με ένα μοντέλο εκλογής από μια βάση απροσδιοριστη. Mm -hmm. Δεν είναι καλό πράγμα Να λε ανοίξαμε και σα περιμένουμε και να πηγαίνουν να ψηφίζουν ψυχοφόροι άλλων κομμάτων για τον ε, πρόεδρο του άλλου κόμματο όπω συνέβη. Και είναι το μοντέλο που παίρνουμε. Διαφωνώ κάθετα με το μοντέλο ανοιχτή βάση πάντα στην Λέστερ. Εντάξει, γίνανε μέλη. Αλλάζουν και όλα αυτά. Υπάρχουν και διαφορέ, αποχρώσεις στη μία διαδικασία, στην άλλη διαδικασία. Αλλά όμω από εδώ και πέρα. Όλα αυτά τα χιλιάδε μέλη που γράφτηκαν χτε, όπω μάθαμε, θα αποφασίζουν. Δηλαδή, ε, αν θα συνεργαστεί και με ποιο κόμμα, αν είναι πρώτο κόμμα. Και δεύτερο, δεν έχει σημασία, ο ΣΥΡΙΖΑ θα το αποφασίσουν τα μέλη με ηλεκτρονικέ διαδικασίε. Μπαίνουμε σε μια νέα ψηφιακή εποχή. Θα αποφασίσουν τα μέλη για πολύ βασικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Δηλαδή, αν είχαμε ηλεκτρονικό κόμμα το 2015, αν θα πήγαιναν με τον καμένο θα το αποφάσισαν τα μέλη, δεν το αποφάσισε μόνο ο Πρόεδρος και το Πολιτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω εγώ, η Κεντρική Επιτροπή που δεν ξέρω αν το αποφάσισαν και αυτοί. Αλλά δεν έχει σημασία, τώρα θα γίνονται όλοι ηλεκτρονικά. Εμείς δεν τους καλούμε απλά να ρίξουν μια ψήφο και να φύγουν αλλά θα τους δώσουμε και τη δυνατότητα να έχουν μια ενεργή συμμετοχή σε κρίσιμες αποφάσεις που θα πάρουμε το επόμενο διάστημα και θα αφορούν το μέλλον της χώρας. Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα γιατί προχωρούμε σε μια διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού του κόμματο. Είμαστε σε μια εποχή που είναι πολύ διαφορετική από τη δεκαετία του 80 ή του 70 που Ήταν τα κόμματα, κλειστοί μηχανισμοί. Θα δώσουμε τη δυνατότητα στα μέλη μα, για παράδειγμα, αν αύριο έχουμε εκλογέ με απλή αναλογική και υπάρχει μια συζήτηση για το σχηματισμό κυβέρνηση, αυτοί θα αποφασίσουν με ποιον και με ποιο πρόγραμμα θα μπούμε σε μια κυβέρνηση. Στα μέλη μας. Βεβαίως, μέσα από δημοψήφισμα δηλαδή. Βεβαίω, μέσα από διαδικασίε πολλές σύντομε που μα δίνουν αυτή τη δυνατότητα, μα τι δίνουν οι νέε τεχνολογίε, η ψηφιακή εποχή. Μπαίνουμε λοιπόν στην ψηφιακή εποχή Πολύ αισιόδοξο θα αποφασίζουν τα μέλη Θα είναι όλοι διασυνδεδεμένοι πάνω στα τηλέφωνα Με τα ποντικάκια μα, εκεί στα λάπτοπ Στα PC, τα σταθερά, τα επιτραπέζια Πριν ένα μήνα στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Και δεύτερο την παρατήρησή μου Ότι είμαστε μακριά από το ψηφιακό κόμμα Διότι εδώ πάνω δεν είχαμε ούτε, ένα, ούτε έναν υπολογιστή Και ούτε μία πρίζα Έτσι, να ξέρουμε, να καταλαβαίνουμε, μη λέμε μεγάλες κουβέντες και δεν μπορούμε στο σπίτι μας να κάνουμε στοιχειώδη πράγματα. Ο Μαντάς είναι αυτός ο βουλευτής, προημβουλευτής νομίζω, δεν την ξέρουν και τώρα, που είχε πει δεν είχαν ούτε πρίζα πάνω στο, στο πάνελ εκεί στο προεδρείο. Γι' αυτό δόθηκε εντολή και από εδώ και πέρα και πρίζας, θα έχουμε και φύς, θα έχουμε και καλώδια τριπολικέ διπολικές. Ο χαμός θα γίνει και κυρίω ηλεκτρονική. Διακυβέρνηση το ψηφιακό κόμμα μετά από αυτά λαός μέρος δεύτερων. Γεια σα. Γεια σας. Εκεί είναι τα παραπολιτικά. Ναι, ναι. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο που κάνει την εκπομπή αυτή την ώρα. Εδώ με μένα μιλάτε. Ωραία, να σα πω, κοιτάξτε να δείτε. Σα συγχαίρω καταρχήν γιατί είσαστε Έλληνε και παλτριώτε. Τι είμαστε! Έλληνε και παλτριώτε. Ευχαριστούμε πολύ. Καταρχήν δεν ξέρω αν είσαστε και χριστιανοί που το πιστεύω στον βαθμό που μπορείτε, έστω τουλάχιστον. Ενδάχει... Προσπαθούμε τώρα, αλλά κανεί δεν είναι τέλειος. Σίγουρα. Κανεί α... δεν μπορεί να φτάσει τι αρετέ του κυρίου. Σίγουρα. Όλοι έχουμε κάνει κάποιε αμαρτίε. Έχω κάνει αμαρτίε, να το ξέρεις, να το ξέρει. Σίγουρα το θέμα είναι να τι παραβλέπουμε και να ξαναπροχωράμε μπροστά. Επώ θα παραβλέψουμε τι αμαρτίε, Τι αμαρτίες έχω κάνει, δεν αντέχω. Αν <Σιουσια> <Ριουσια> <Ριουσια> Εννοούμε να, να μετανοήσουμε για αυτές και να μην τις ανακάνουμε Ποτέ Τι να σας πω, καθένα καθένας κατά τη δύναμή του Αυτό λέω, ούτε λίγο Δηλαδή καμιά φορά και οι πειρασμοί, ξέρετε Έχετε δίκιο μαζί μου κι έλα να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 Ude tu, tu, tut! Ude tu. Jesteś? tut! nie tu? Μου, Για να μου το κάνει του, του, του. το τούτουτ, Το τούτι είναι μικρό. Να στο μπάλω στο τούτουτ, Γι' αυτό έκανε τούτουτ σε ένα μογκόλο. Λοιπόν, έτσι η βενζίνη τι γίνεται με το που ανεβαίνει στο κουβέτ. Όλα κουβέντ, καλά, σε χαιρετάει από εκεί ψηλά. Γεια σου. Τι γνώριζε ψηλά, κοντεύει να σπάσει ρεκόρ. Γιατί ασχολούμαστε ακόμα με τη βενζίνη, αυτό είναι το θέμα. Γιατί, γιατί θέλω Αυτό να που ασχολούμαστε σε... με τη βενζίνη ε... αντί να τη βγάλουμε τελείω από τη ζωή μα, πάρτε το απόφαση. Λοιπόν, θέλω, θέλω να σου πούμε τον καπιταλισμό τι είναι με το που ανεβαίνει στο κουβέτ. Εδώ αυτόματα έχουν ανοηθεί. Αλλά με το που κατέβει, εδώ πέρα αργή να έρθει να πάρουμε το καινούριο πετρέλαιο και το καινούργιο αμεζίνη. Καμώ το καπιταλισμό μας. ελεύθερη αγορά. Κοκ. Καμμ. Το ίδιο είναι. Πρέπει να ξέρουμε τι ψηφίζουμε, γιατί αυτό που ψηφίζουμε είμαστε. Α, <laughs> εμεί είμαστε όλοι πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα έχουμε μια ιστορία. Γιατί αυτό που ψηφίζουμε είμαστε. Μήνυμα εδώ από Κροατή. Δεν βαρέθηκε στα ίδια. Λάθο, δεν βαρέθηκε στην ίδια προπαγάνδα κάθε μέρα. Πάρ το απόφαση, εσύ και τα άλλα ορφανά του Στάλιν, ότι στο 5 θα πεθάνετε. 5% εννοεί. Μάλλον. Ούτε μονάδα παραπάνω γιατί ο κόσμο ξέρει το ότι προδότε και αν είστε. Να παρακαλά να μην αλλάξουν τα πράγματα, γιατί τότε η Μακρόν θα είναι παιδική χαρά. Ο κ. Κωνσταντίνο Λεουτσάκο το υπογράφει αυτό. Δεν ξέρω τι εννοεί να μην αλλάξουν τα πράγματα και πώ ξέρει και μπορεί να κάνει και τη σύγκριση τη Μακρόν τότε και στο μέλλον. Κάτι παραπάνω θα γνωρίζει ο κ. Λεουτσάκο ω Έλληνα κανονικό και όχι προδότη και αν Κατηγορία μα. Αφού μιλάει για Έλληνε, κανονικού πάμε στην Έδεσα, συγκέντρωση Βελόπουλου. Τόσοι βουλευτέ πέρασαν από το νομό, τόσοι περιφερειάκοι, αντιπεριφερειάκοι και δήμαρχοι. ένα δρόμο δεν μπόρεσε να κάνουν. Γελάνε μερικοί, δεν τα βλέπουν οι πόλη πολίτε τη Έδεσα, τη Κίρδα, τη Κρήτη, των Γαλλικών, τη Αρριδέα. Δεν τα βλέπουν αυτά. Άντε, περπατά τώρα στον δρόμο για να βρει 17 στροφέ ή 20 στροφέ που ζουν στον δρόμο. Από που θυμάμαι, έτσι είναι αυτό ο νομό. Εάν υποθεθείτε να αλλάξει το όνομά σα το παιδί σα, το σπράχνο σα, ο βελόπουλο και η ελληνική λύση μπορεί να κυβερνήσει και πολύ το βοηθό να βοηθήσει. Ο ευρόπουλο και η ελληνική λύση μπορεί να κυβερνήσει και τον τόπο να βοηθήσει. Πηματάκι είναι το παιδί του το σπλάχνο του. Το σπλάχνο του έτσι απευθύνθηκε, Ποντάριστο στο συνέστημα. Καλά κάνει, λογικό είναι γιατί πάντα νικάει το καλό. Φίλε και φίλοι, έρχονται δύσκολε στιγμένε για τη χώρα. Δεν θα μίλησω για τα γραπτά που άφησαν οι γέροντες στο Άγιο Νόρο ή οι, όσοι, οι Άγιοι της πίστεώ μα. Θα σα πω όμω ότι ό,τι και να γίνει, ποτέ το κακό δεν νίκησε. Το καλό είναι εδώ και γενικά η πάντα. Είμαστε το καλό, το υγιές, το πατριωτικό. Θα μπορούσε να το κάνει σύνθημα: Το καλό είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό. Κατά το Πασόκ, τώρα που τον άκουγα, επειδή και αυτό αρμέγει από την ενταξαμενή την τεράστια του Πασόκ, θα μπορούσε να. Αλλάξει λίγο το σύνθημα, αλλά να κρατήσουμε αυτό το ηθοπολαστικό που είναι πολύ σημαντικό: Ότι πάντα στο τέλο νικάει το καλό. Τώρα, ποιοι έχουν μείνει για να απολαύσουν το καλό είναι ένα θέμα, γιατί πολλοί έχουν φύγει στη μάχη ενάντια στο κακό. Που αν είχαμε νοημοσύνη η ανθρωπότητα θα το προλαμβάναμε όλο αυτό. Αφού βλέπουμε ότι έρχεται το κακό, δεν χρειάζεται να νικήσει για να δώσουμε μάχη, να μην έρθει καν το κακό. Λεπτομέρειε είναι όλα αυτά, γιατί θα γίνουμε όλοι πολύ σύντομα, φαίνεται, το νιώθω πλούσιοι. Θα στέλνουν σκημένα... Τα πρόσωπά σας ταλαιπωρημένα, φιλημένα, σας θέλουν πραγματικά δυστυχείς. Σας θέλουμε με Σας στέλνουνε πονεμένους. Εμείς σας στέλνουμε περήφανους, και κυρίως πλούσιους για να μπορούν να ταΐζουμε το κάθε παιδάκι που έχετε στη ζωή. Να και ένα κόμμα που μας θέλει πλούσιους και βγαίνει και το λέει. Και ένα τελευταίο από το Βελόπουλο από την Έδεσα εκεί που του μίλησε ω σπλάχνο. Όλοι οι πράγμα. Μία λέξη, συγκυβέρνηση και η μόνη που λέμε αειδίες, σε σένα, σε σένα, σε σένα, σε σένα, σε όλους τους Έλληνες είμαστε εμείς. Πολύ σημαντικό και πολύ αληθινό. Το κρατάμε αυτό με τις αειδίες. Έτσι αισιόδοξα φτάνουμε σήμερα στο τέλος γιατί ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού. Κολλάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γιά σας. Θα έχεις καμιά παράσταση στο καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη Θα έχω Πότε αν επιτρέπετε 23 Ιουνίου 23 Ιουνίου Η σιτήρια βγήκαμε Όχι Πώς... ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα Ωραία μόλις ανακοινωθεί εκεί θα έρθω από το εξωτερικό μα εδώ Από πού μωρέ Από την Αυστρία Θα έρθει από την Αυστρία εδώ. Καλέστε μα την Αυστρία να έρθουμε εμεί. Όχι, βρέγγι, γιατί στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Δεν το ήξερε. Άγιε, brain gain, είσαι έρχεσαι να δουλεύει στο εργοστάσιο yeah, του it's πατέρα it's σου. Επέλεξε να γυρίσει στον τόπο του. Γιατί μ' άρεσε πολύ αυτό το οποίο είπε. Γιατί φοβήθηκε μήπω χάσει το τρένο μια χώρα η οποία πια προχωράει προ το μέλλον με γρήγορου ρυθμού. Δεν έχω εργοστάσιο. Δεν άσουγα μαλακισμένα όλα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, φυλάκε, ευχαριστώ. Λούζερ, <laughs> το αθάνθη εδώ να έχουμε άλλη μια θέση ανεργία. <laughs> Ο πρέσβης είμαι. Λέγομαι Μαυρομιχάλη. Μαγκιά σα. Είμαι πρέσβη. Λοιπόν, το κακό στο καιρό βγάζει τσούνι. Εσύ, τσούνι. Να σου μπόρεσει ο καινούριο πρέσβη. Δεν μοιάζει με τον Κιμ Γιονκούν. Με, με ο... περισσότερο σπλίν <συκλή> Για το ποκορετσάκι, καθαρισμένε σι κονταρίτσε έτοιμε. Άκου τώρα να δείτε. Αυτό ο <συκλή> Πάτριο, πώ το λέγανε αυτό που έβγαινε, είπε στο Μητσοτάκι λέει να πει. Ο Πάγιατ, παιδί μου, ο Πάγιατ. Αυτό που δεν ξέρει και του συνομιλητέ του Τσίπρα. Πράγμα το οποίο μου επεσήμανε και μπαίνοντα στην αίθουσα και ο πρέσβη των ΗΠΑ. Που έχουμε τη χάρα να είναι μαζί μα σήμερα. Ο Τζέφρι, ο Τζέφρι. Ω συνομιλητή, μπράβο του Τσίπρα. Λοιπόν, να σου πω χατί, ρε, του είπε λέει το μισοτάκι να πάει στην Αμερική να του τρώσει. Αυτό ήταν παγίδα, το καταλαβαίνω. Αυτά μόνο ταξιδιώτε τα ξύνες, θα ξέρουμε. Πρόσεξε, η μισωτάκι. Στην Αμερική τα τέλη κυκλοφορία για ένα μεγάλο χυμισμό αμάξι είναι 60-70 ευρώ. Και η βενζίνη το λίτρο έχει 1 ευρώ περίπου. Πρόσεξε, οι περισσότεροι Αμερικάνοι εδώ είναι η παγίδα έχουν ίδια οπλοφορία. Κατάλαβε, μην το χάσουμε το μισοτάκι Άμα πάει, θα το καθαρίζουν οι Αμερικανοι δεν mm. είναι, είναι ζωτόμπολα. Από εμείς εδώ. Γεια εδώ Γεια σας. Ο προηγούμενος σε εκεί που κάνει την <coughs> την εκπομπή του. Ο Λάλας. Μάλιστα, ο κύριος αυτός μας έχει πει διάφορα τώρα. Το τελευταίο, το σημερινό είναι ότι ο κύριο Μάρτιν Λούθιρ Κίνγκ. Λούθιρ. Λούθιρ Κίνγκ, ναι, ε, εντάξει, συγγνώμη. Ε, έχει πεθάνει. Ενώ Έχει μπερδεύσει, έχει δολοφονηθεί ή έχει πεθάνει. Α, για... νόμιζα τον έχετε για ζωντανό. ιστορικό γεγονός γεγονό, δηλαδή έχει πεθάνει που λέει ο κύριο Λάγκ. δεν έχει πεθάνει, τον φάγανε. Μα, ότι δολοφονήθηκε. Έλα καημένα, τώρα πώ κάνει έτσι. Σκέψε ότι πριν λίγο καιρό είχαμε τον Μπογδάνο αυτή την ώρα. Γεια σα. Έχω βέβαιο και μουσοι. Έλα καλά είναι. Α, εντάξει. Η φωνή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 Το Ψαριανό Το Ψαριανό Είχε πάρει μια συνέντευξη που ήταν δημοσιογράφος Ναι Και οι ερωτήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες Θα σας διαφωτήσουμε και εσάς και εμάς Είναι ίσως από την ίδια στοά Όλα αυτά τα άτομα Εν τω μεταξύ, Μετά από αυτό τώρα πριν από λίγο καιρό Ο κύριος ο οποίος παίζει αυτό το Μινώρε της αυγή. Σύπνα μικρό μου, αυτό Α του Σωστά, αυτό που παίζει εκεί στον Πυριαίο αυτό το έργο. Ναι. Είχε πάρει μια συνέντευξη, του είχαν δώσει μια εκπομπή. Μπερδεμένα το... μου τα λέτε και με έχετε κουράσει κιόλα. Πού, πού καταλήγει αυτό όλο. Και τα δύο, δύο συνέντευξη αυτέ. Ναι. Βγάζουν και επειδή θα έχουμε ανακατατάξει και συγχωνεύσει. Όπα. Θέλω να ενημερωθούμε κι εμεί. Με γρίφους μιλάς Γερότα. Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι συγχωνεύσει έχουμε, τι ανακατατάξει. Τα έχουμε, λέω. Είναι μέλλον. Τι θα έχουμε. Συγχωνεύσει και άλλα πολλά περίεργα τα οποία Οπα! Θα... Σκοπι... Σκοπιμότητες αδερφέ, πολιτικές σκοπιμότητες, έλα τώρα. Σκοπιμότητες, πολιτικές, άλλα κόλπα. <επροκλογική> πώς... Κάμερα σε μένα, κάμερα <επροκλογική> σε μένα. Πιο λιανά, Όχι, όχι, δεν χρειάζεται, το καταλάβαμε.